Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο γεροντας μου ιωσηφ ο και σπιλότης του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθέητου συνεχίζουμε και σήμερα περί της ασκητικής μαγειρικής και των επινεωήσεων στην μικρά Αγία Άνα. Ο γερο Αρσένιος είχε πάρει πολλά από τη διάκριση του γέροντος Ιωσήφ. Διηγείται ο γέρον Εφραίμ. Με έβλεπε πως ήμουν μικρός και πεινούσα. Σκεπτόταν. Αυτός μικρός είναι και τα αγαπάει τα γλυκά. Τι να φάει. Εγώ βέβαια τα αγαπούσα εξ ανάγκης. Μετά από τόσο κόπο στις δουλειές, στις αχθοφορίε, στις αγκριπνίες, στις μετάνιες και με τον καθαρό αέρα στο βουνό μου άνοιγε η όρεξη και πεινούσα πολύ. μικρούτσικο. Τώρα που δεν μας βλέπει ο γέροντας, τα τρίματα φάτα εσύ. Μα έχει ευλογία από τον γέροντα. Δεν πειράζει. Είναι θεληματούτσικο λιγάκι, αλλά θα το βολέψουμε. Λοιπόν, φά το εσύ. Υπακοή. Εγώ θα μεσητέψω. Εγώ μιλάω από τον γέροντα. Θα σου κάνω καμιά οικονομία. Εγώ είμαι λαδογέροντας. Εκεί πάνω στα βράχια φυσικά δεν είχαμε ψυγείο. Επόμενο ήταν, ειδικά το καλοκαίρι που έβραζε ο τόπος, τα μαγειρευμένα φαγητά να χαλάνε γρήγορα. Ό,τι μοχλιασμένο και χαλασμένο υπήρχε, έπρεπε να το φάμε για να μην το πετάξουμε. Και ο γέροντας έδινε πρώτο το παράδειγμα και για τα σάπια. Και για να μην πετάξουμε τίποτα, έβαζε ακόμη και όλα τα χρησιμοποιημένα τηγανιτά λάδια μέσα στο φαγητό. Αν υπήρχαν ξερές σαρδέλες, τις έκοβε με το αλάτι και τις έβαλε στα γεμιστά. Με το που έτρωγα λίγο, με έπιανε το στομάχι μου και έκανα εμετό. Με έβλεπε ο γέροντας και έλεγε, «Καλά, δεν θα ξαναβάλω. Την επόμενη φορά πάλι εμετό. Και ο γέροντας, «Λίγο έβαλα». Πάλι σε πείραξε, ε, δεν θα βάλω καθόλου. Και ενώ τέτοια ήταν η τακτική του γέροντος, ποτέ δεν πάθαμε δηλητηρίαση. Μας φύλαγε ο Θεός με την ευχή του. Διαφορετικά θα είχαμε πεθάνει καιρού. Εκεί πάνω είχαμε και δύο πορτοκαλίτσες. Τις είχε φυτέψει ο γέροντας όταν πρωτοπήγαν στην μικρά Αγία Άννα, το 1938. Αυτά ήταν όλα και όλα τα δέντρα μας αραιά και που έκαναν και κανένα πορτοκάλι. Ο γέροντας για να μην πετάξουμε τίποτα δεν μας έδινε ευλογία να ξεφλουδήσουμε τα πορτοκάλια. Μας έβαζε να τα φάμε με τις φλούδες. Μας έλεγε τίποτα να μην πετάξουμε. Όλα εδώ είναι αγιασμένα από τις προσευχές των πατέρων. Ενώ τι Κυριακές μας εξοικονομούσε ο γέροντας εντούτης από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή Είχαμε πολύ σκληραγωγία Συνήθως για όλη την εβδομάδα Είχαμε ένα φαγητό Όλο και όλο Σκεπασμένο στο υπόγειο Με αλουμινένιο σκεύος Φυσικά ξύνιζε Αλλά ο γέροντας έτρωγε Είχε μεγάλη καρδιά Και είχε ξεπεράσει τα όρια του φυσικού Από καθαριότητα Μηδέν Πώς ζούσαμε Ο γέροντας Δεν πρόσχει καθόλου την υγεία του Λίγο, εάν πρόσεχε ανθρωπίνος, θα ζούσε πολλά χρόνια, διότι είχε πολύ γερο οργανισμό. Σ' όλη μου τη ζωή δέξανα συνάντησα ασκητή τέτοιου μεγέθους. Τι του είχε ο γέροντας. Ό,τι τρώγαμε εμεί αυτό έδινε και στους ξένους. Ήλθε κάποιος από το Παρίσι να ασκητεύσει μαζί μας και του λέει Πάρε φάε. Είναι τριών ημερών φρέσκο φαγητό, γεμιστά με σαρδέλες και έφαγε. Καλά, εμείς ήμασταν μαθημένοι, αλλά αυτός... Ο γέροντας με τον γερό Αρσένιο έκανε σαρμάδες και έβαζε αλμυρά, νταγκιασμένα. Το φαγητό του γέροντος δεν το πετούσαμε μέχρι να μου χλιάσει. Μας έστελναν τίποτα δέματα με τρόφιμα... Μέσα στα οποία υπήρχαν βρασμένα αυγά που είχαν σπάσει κατά τη μεταφορά ο γέροντας απτόητος τα καθάριζε και τα έτρωγε. Τόσον κόπο έκαναν οι γυναίκες να τα βράσουν. Τι να τα φάμε γέροντα που θα μας τρώνε θα τα φάμε. Να μην πετάμε φαγητά. Είναι αμαρτία. Αγαπούσε το τυράκι ο γέροντα. Αλλά με εκείνε τις συνθήκε τα τυριά έβγαζαν σκουλίκια. Με ήσυχον λογισμό τα καθάριζε για να τα φάμε. Έπρεπε απαραίτητο να φύγουν πρώτα τα παλιά τρόφιμα. Έτσι τρώγαμε και μανέστρα με σκουλίκια, αλλά και όσπρια, από τα οποία έβγαιναν τα σκουλίκια απ' έξω. Μα εγώ σαν μάγειρας πώς να τα προσφέρω στους πατέρες που τόσο κοπίαζαν. Τη λύση την έδινε ο γενναίος πατήρ Αρσένιος. Για να μην στενοχωρέσει τον Γέροντα, Έτρωγε αυτός όλα τα χαλασμένα και έλεγε «Ε, εσείς δεν μπορείτε με το στομάχι σας, εγώ θα τα φάω». Ο πατήρ Αρσένιος ήταν άλλο πράγμα, γερή κράση. Έτρωγε όλα τα χαλασμένα και τίποτα δεν πάθαινε. Τί σωή άνθρωπος ήταν, αλλά και τι αγωνιστής. Μια φορά είχαμε κάτι παλιά φασόλια που ήταν τόσο ξυνισμένα που δεν μπορούσαμε εμεί οι να τα φάμε. Μα ο γέροντας λυπόταν να τα πετάξει. Έτσι έκανε θερμή προσευχή με δάκρυα και μας τα πρόσφερε την άλλη μέρα. Και ό, του παραδόξου θαύματος, τα ξινισμένα φασόλια είχαν γίνει τόσο νόστιμα σαν γλυκισμα Η δασκαλία του γέροντος ήταν ότι όταν υστερείται κανεί και υπομένει, τότε έρχεται ευλογία από τον Θεό. Κάποτε τόλμησε να πει ο πατήρα Σαν άχυρο είναι το ψάρι» και το απαντά ο γέροντας «Ότι μας έδωκε ο Θεός καλό είναι θα πληρώσουμε για το αγωνισμό σου πατήρα Σένιε» και πράγματι ήλθε πίνα. κάθε άνοιξη έκαναν την εμφάνισή τους στρατιές ολόκληρες αποκάμπιες «Αχ πόσο τις συχαινόμουν» Και πάνω στην εκστρατεία τους ρίμαζαν όλα τα φύλλα και τα βιλάκια από τα πουρνάρια και τα άφηναν ξερά. Έμεναν τα ξύλα γυμνά. Πάει όλη η ομορφιά τους. Σκεπτόμουν πότε θα γίνουν τα φύλλα να πρασινίσει λίγο ο εδώ. Δεν είχαμε τίποτε άλλο μόνο πουρνάρια. Οι κάμπιες μαζεύονταν έξω από το κελί του γέροντα και το δικό μου. Με το που τις έβλεπα, γυρνούσε το στομάχι μου και μου ερχόταν να κάνω εμετό. Και μόνο που ήταν εκεί πάνω και κυκλοφορούσαν, ανακατεβόταν το στομάχι μου. Όταν μαγείρευα, περπατούσαν αυτές και έπεφταν μέσα στο φαγητό. Δεν είχαμε μαγειρίο. Έξω στις πέτρες μαγειρεύαμε, έλεγε ο γέροντας. Μπα, ε, ζωντανά είναι και αυτά. Κακά είναι. Ε, ο Θεός τα φτιάξε και αυτά. Τι πειράζει. Θα φάμε και φαΐ με κρέας. Πες ότι έκανες φαγητό με σαλιάγκους, με σαλιγκάρια. Σκεπτόμουν, Ήμαρτον, συχώρεσε με Παναγία μου. Άμα θα φύγουμε, θα φύγουμε να γλιτώσουμε τις κάμπιες και τον αέρα. Αυτά τα δυο τα είχε φοβηθεί το μάτι μου. Μα ήταν δύσκολη κατάσταση. Παραθέταμε το φαγητό στους πατέρες και οι κάμπιες χόρευαν μέσα. Κάποτε τρώγαμε στο τραπέζι και μου είπε ένας πατέρας «Κοίτα τα ματάκια τους πώς τα παίζουν!» «Αφού τα ευλόγησε ο γέροντας, καλά είναι» του είπα. Ο γέροντας τα είχε τετρακόσια και του λέει «Τρώγε και μη μιλάς». «Τρώμε μακαρόνια με κρέας» εκείνος πάλι «Εφρεμ, κοίτα τα κεφαλάκια τους». «Πάτερ μου» «Αν μια φορά το ξαναπείς, μάζεψέ τα και φύγε», είπε κοφτά ο γέροντας. Κοκάλωσε. Αμέσως άλλαξε διάθεση και μου είπε, Εφρεμ, φάε, δεν έχει τίποτε». Λίγο πριν την κοίμησή του είχα αρρωστήσει και επειδή έκανα υπακοή στον γέροντα, δεν πήγαινα σε γιατρό. Όμως όταν το ρώτησα «Τι να κάνω στο εξή. Μετά την κοιμισή του μου απάντησε «Εσύ είσαι φιλάστενο παιδί. Θα πας και στο γιατρό. Μη κοιτάς τι έκανα και τι πίστευα εγώ και ο πατήρ Αρσένιος. Εσύ είσαι αδύναμος. Άμα χρειαστεί γιατρό και φάρμακα να πας. Αυτό το μάθημα δεν το είχα μάθει για τόσα χρόνια. Τώρα όμως τα γεράματα το έμαθα. Τώρα που ήρθα στο τέλος, είδα ότι πρέπει να είμαι συγκαταβατικός στους γιατρούς και στα φάρμακα. Ακούγεται δρακόντιος αυτή η υπακοή, αλλά μέσα της είχε το μαρτυρικό πνεύμα της υπομονής και της αυταπαρνήσεως, την απόλυτη πίστη στην πρόνοια του Θεού και την παρησία της προσευχής του γέροντος προς τον Θεό. Ήξερε τι έκανε ο γέροντας Ιωσήφ, ήταν σοφός κατά Θεόν, διότι μέσα σε αυτούς τους κόπους, στις σκληρές και τους μεγάλους ασκητικούς αγώνες, υπήρχε ο κεκριμένος θησαυρός της Θείας Χάριτος. Τα ασκητικά μαρτυρικά βιώματα του στην έρημο του Αγίου Βασιλείου, μαζί με τον Έκταρ της Θείας Χάριτος και με τις εμπειρίες των Θείων Αναβάσεων, ήθελε ο Άγιος Γέροντα Ιωσήφ, να τα αποταμιεύσει και στις καρδιές των νεαρών υποτακτικών του. Γιατί ήταν ουράνιος παρακαταθήκη που έπρεπε να μη και στις επόμενες γενναίες απλανό η παλαμική παράδοση. Κάθε μέρα είχαμε αχθοφορία διότι δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και εκεί που μέναμε εμείς ούτε ζώα ανέβαιναν. Άμμο, ξύλα, πέτρες, τρόφιμα, ό,τι χρειαζόμασταν έπρεπε να τα μεταφέρουμε στην πλάτη. Πολλές οι λεπορίες και πολλές οι δυσκολίες αφού ο γέροντας μας έστενε να κόψουμε έλατα από τον Άθωνα ώρες μακριά. Ανεβαίναμε και κατεβαίναμε λαγκάδια και κόβαμε όλοι από δύο δέντρα και τα κουβαλούσαμε περνώντα ανάμεσα από επικίνδυνους βράχους και τα μονοπάτια, και τα φέρναμε στις καλύβες μας για να χτίσουμε τα κελιά μας. Ώρες μακριά. Ξεκινούσαμε το πρωί και γυρνούσαμε με το βασίλεμα του ήλιου. Όταν ανεβαίναμε φορτωμένοι από την θάλασσα, έτρεχε ποτάμι ο υδρότας, γιατί όλα τα κουβαλούσαμε στην πλάτη με κόπο και μόχτο πολύ. Τις καλύβες μας με το αίμα μας τις κτίσαμε. Επιστρατεύαμε όλους τους νέους λογισμού. Και έτσι χαιρόμασταν να σηκώνουμε τα φορτία. Σκεπτόμασταν. Τούτος ο κόπος και ο ιδρώτας ισοδυναμεί με μαρτυρικό αίμα. Η προσευχή και η αγρυπνία μας. Η ημέρα μας είχε κεντρικό τη άξονα την αγρυπνία. Τα πάντα γίνονταν με σκοπό να έχουμε άνεση στην εκτερνή μας προσευχή. Το τυπικό μα τότε στην έρημο τη μικρά Αγίας Άνα προέβλεπε έγερση από τον ύπνο για αγρυπνία με το ηλιοβασίλεμα. Με την έγερση παίρναμε έναν καφέ. Μόνο και μόνο για να μα βοηθήσει στην αγρυπνία. Ο Γέροντα επέβαλε τον καφέ πριν την αγρυπνία, εκτό αν δεν μπορούσε κανεί. Για του ασθενεστέρου αδελφού επιτρεπόταν και ένα μικρό κέρασμα προς περισσότερη τόνωση. Μετά από τον καφέ, παίρναμε την ευχή του γέροντος και φεύγαμε σιωπηλά, ούτε μία λέξη δεν λέγαμε και πηγαίναμε ο καθένας στο κελί του. Ο γέροντας έδινε πολύ βαρύτητα σε αυτό το σημείο, επέμενε πως μετά την έγερση έπρεπε να προσέχουμε πολύ τις αισθήσεις μας ώστε να προσφέρουμε την αφρόκρεμα του νοός στην προσευχή. Ούτε συνομιλίες, ούτε μετεορισμοί, ούτε τίποτα. Μόλις μπαίναμε στα κελιά μας, αρχίζαμε την εκτενή μας προσευχή κατά τον τρόπο και τη μέθοδο του γέροντος. Λέγαμε το Τρισάγιο, το Πιστεύω και τον Πεντηκοστό Ψαλμό, κατόπιν καθόμασταν στα σκαμνάκια μας και δουλεύαμε το Πένθος, τη Μνήμη του Θανάτου τη μνήμη της Κολάσεως και του Παραδείσου και αδολεσκούσαμε με τη μνήμη της Σταυρώσεως του Χριστού και της Ζωής των Δικαίων. Και έτσι ερχόμασταν σε κατάνυξη, συντριβή και μετάνοια. Δεν παραμέναμε όμως για πολύ χρόνο σε αυτές τις σκέψεις αλλά αμέσω μετά τη συντριβή και την ταπείνωση της καρδιάς αρχίζαμε την ευχή. Μας τόνιζε ο γέροντα ότι αφού σηκωθούμε από τον ύπνο ο νους μας είναι ξεκούραστος και καθαρός και εφόσον είναι σε μια τέτοια κατάσταση καθαρότητος και ησυχία, είναι η κατάλληλη στιγμή να του δώσουμε αμέσως σαν πρώτη πνευματική ύλη το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό κατά τους πατέρες λέγεται πρωτόνια. Κι έτσι όπως ήμασταν όλοι κλεισμένοι μέσα στα κελιά παντελώ σκοτεινά, αρχίζαμε την ευχή με ή χωρί όταν πιεζόταν πολλοί πολιονούς, σηκωνόμασταν και αρχίζαμε μετάνιες, Κομποσχήνι, μετάνιες ήταν η αγρυπνία μας. Εγώ ταπεινά αδολεσκούσα στην ωερά προσευχή δύο με τρεις ώρες και πολλές φορές μέχρι και πέντε. Μόλις πήγαινα να ζαλιστώ ή να με πάρει ο ύπνος, έβγαινα έξω, όποιε και αν ήταν οι καιρικές συνθήκες, είτε φυσούσε, είτε έβρεχε, είτε χιόνιζε. Για να πολεμήσουμε τον ύπνο, ψέρναμε λίγο σιγανά και κάναμε μετάνοιες. Άλλοτε πάλι, όταν κουραζόμασταν από την νοερά προσευχή, μας συνιστούσε ο γέροντας να μελετούμε την Αγία Γραφή Δίους Αγίων και Κείμενα Νηπτικών Πατέρων. Ακολουθούσε πνευματική θεωρία και αυτοκριτική με αυτομεμψία. Και μόλις ξεκουραζόταν ο νους, πάλι επανερχόμεθα στην νοερά προσευχή με το νου μέσα στην καρδιά. Αυτή ήταν η τάξη μας χειμώνα καλοκαίρι. Κατά την αγρυπνία μας είχαμε μεγάλους πολέμους, μεγάλους αγώνες και μεγάλες μάχες, αλλά ήταν πραγματική αγρυπνία. Οκτώ με δέκα ώρες με νοερά προσευχή, με τα με ταλαιπωρία, με ψυχική συντριβή, αλλά και με σωματικό κόπο διότι δεν είχαμε την ανάπαυση που υπάρχει σήμερα και προσπαθούσαμε να μείνουμε όση περισσότερη ώρα μπορούσαμε κλεισμένοι μέσα στα κελιά μας στην ωερά προσευχή χωρίς το κομποσίνη και χωρίς καθόλου φως. Άλλο δύο ώρες, άλλους τρεις ώρες, άλλους τέσσερις ώρες όσο άντεχε και επέτρεπε η σωματική και η πνευματική δύναμης του καθενός. Με την διάκρισή του που προερχόταν από την απέραντη εμπειρία του, μας είχε κάνει κάτι χαμηλά στασίδια, στα οποία ακομπούσαμε τα χέρια μας για να μην κουράζονται. Σκύβαμε λοιπόν το κεφάλι μας αριστερά και κάναμε την ώρα μας προσευχή με εισπνοή και εκνοή. Ο Γέροντας μας είχε επιβάλει ως ελάχιστο όριο 8 ώρες αγρυπνία, εκ των οποίων οι έξι ήταν κατά μόνα προσευχή. Πέραν των οκτώρων μπορούσε ο καθένας μας να επιλέξει εάν ήθελε να γρυπνήσει περισσότερο ή να κοιμηθεί. Ο ίδιος όμως έφτανε 7 έως 8 ώρες νοερά προσευχή με μεγάλες επιτυχίες. Η νοερά προσευχή ήταν η κυριότερη ασχολία του γέροντος. Όλη του τη δύναμη την εστίαζε στην καλλιέργεια αυτή της προσευχή. Όλες του τι δραστηριότητες τις ρύθμιζε ώστε να έχει άνεση ο νους στην προσευχή. Όπως έγραψε ο ίδιος, η νοερά προσευχή, η σεμένα, είναι όπως η τέχνη του καθενός, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της μοναχικής του ζωής. Και πράγματι εργαζόταν στην προσευχή μεθοδικά και με τάξη. Προσευχόταν με επιμονή και βία, αλλά και με συντριβή και ταπείνωση. Όλη του η ημέρα ήταν μια προετοιμασία για την ικτερίνη του προσευχή. Κρατούσε το ασκητικό του πρόγραμμα με απόλυτη ακρίβεια. Πότε θα κοιμηθεί, πότε θα ξυπνήσει, πότε θα εργαστεί, πότε θα φάει. Όλα γίνονταν με βάση το ακριβές τυπικό του, ώστε να έχει άνεση σωματική και διανοητική για την αγρυπνία Του. Σκοπός της αγρυπνίας Του ήταν να προσελκύσει το έλεος και την χάρη του Θεού. Διότι ο Χριστός μας λέει «Κρούετε και η ημίν». Γι' αυτό κάθε βράδυ μετερχόταν όλα τα είδη της προσευχής κρούοντας με επιμονή και ταπείνωση την θύρα του Θείου Ελέους. Καταρχάς μετερχόταν την αυτοσχέδια προσευχή. Στεκόταν όρθιος με τα χέρια σταυρωμένα και έλεγε ήσυχα και ψιθυριστά «Κύριε Ιησού Χριστέ, Πατέρα, Θεέ και Κύριε του Ελέους και πάσης κτίσεως δημιουργέ, Επίδε επί ταπείνωσήν μου και πάσα στις αμαρτίες μου συγχώρισον καθόλων των της ζωής μου χρόνων Α έπραξα έως και αυτής της ημέρας και ώρας και εξαπόστηλων το Πανάγιον και Παράκλητόν σου πνεύμα όπως αυτό με διδάξει, φωτίσει, σκεπάσει του μία αμαρτάνειν και αγαπάν εξ ψυχής και καρδίας σε τον γλυκύτατόν μου σωτήρα και ευεργέτην θεών τον άξιον πάσης αγάπης και αλατρείας. Ναι αγαθέ πάτερ άναρχε η έσυνα και Πανάγιο πνεύμα, αξίωσον με φωτισμού θείας και πνευματικής γνώσεως ή να θεωρώ την γλυκίαν σου χάριν ή να δι' βαστά σου το βάρος μου της νυκτερινής αγρυπνίας και καθαράς αποδώσω προς σέ μου και ευχαριστίας, πρεσβείες της Περαγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Άλλες φορές προσευχόταν ως εξής «Ο, ηγαπημένε μου, γλυκίτατε Ιησού Χριστέ, ποιος διεμέ σε παρεκάλεσε και ποιος προσευχήθη να με φέρεις εις και να γεννηθώ σε γονεί καλούς και πιστούς χριστιανούς, όπου τόσοι άλλοι γεννώνται σε Τούρκους, Φράγκους, Μασόνους και Εβραίους και ιδωρολάτρας και λοιπούς, όπου δεν σε πιστεύουν». Πόσο λοιπόν πρέπει εγώ να σε αγαπώ και να σε ευχαριστώ για την τόση μεγάλη χάρη και ευεργεσίαν όπου μου έκαμε, και το αίμα μου να χύσω δεν δύναμαι να σε ευχαριστήσω. Αλλά και πάλιν σωτήρ μου γλυκύτατε ποιος διεμέ σου ήφχετο να με υπομένεις τόσα έτη από ηλικίας αμαρτάνοντα και δεν με βαρέθης όπου με έβλεπες αδικούντα, κλέπτοντα, οργιζόμενον, γαστριμαργούντα, πλεονέκτην, φθονερών, ζηλότυπων και πλήρωμα πάσης κακίας και σε τον Θεόν μου διά των έργων μου υβρίζοντα. σίδε ο Κύριος μου, δεν έστειλε θάνατον να με πάρει εναμαρτίες, αλλά προθήμως με υπέμενες, όπου αναπέθνισκα. Αιωνίως θα εκολαζόμουν. ότι σαγαθότητος αγαθότητό σου, Κύριε. Αλλά και πάλιν, ποιος η ηκέτεβε, να με φέρεις εις μετάνιαν και εξομολόγησιν και να με ενδύσει το μέγα και αγγελικόν σχήμα. Ω τη καλοσύνης σου, Κύριε. Ω τη μεγαλοσύνης σου. Ω τη φρικτής σου και μεγίστης οικονομίας. Ω πλουσία σου δωρεάς δέσποτα. Ω, των ακενώτων σου θησαυρών και αν τον των μυστηρίων, Τις μη φρήξει θαυμάζων την συν αγαθότητα, Τις μη εκπλαγεί ορών τωσών πλούσιων έλεος, Φρύτω δέσποτα να διηγούμε την συν πλούσια δωρεάν. Ο δεσπότης μου και κύριος να σώσει τον σταυρόσαντα, Εγώ, διάτας αμαρτίας μου τον πλάστη μου σταυρώνου, και ο πλάσας με εμέ ελευθερώνει. Ω, γλυκία αγάπη Ιησού, πόσον σου είμαι χρεώστης. Όχι, πλάστα μου, δια την αιώνιον ζωήν πρέπει να σε αγαπώ, όπου μου υπόσχεσαι, όχι επειδή μου λέγεις να μου δώσεις την χάριν σου, ούτε για τον παράδεισον, αλλά χρεωστώ να σε αγαπώ, διότι με ελευθέρωσας εκ δουλίας της αμαρτίας και των παθών. Έλεγε λόγια δικά του, εμπνευσμένα από την Θεία Χάρη, όσα μπορούσε και ήξερε, παρακινώντα τα σπλάχνα του Θεού για έλεος και αγάπη. Και αν μεν ερχόταν η Χάρης, τότε ακολουθούσε όπου τον οδηγούσε εκείνη. Εάν όμως περνούσε η ώρα και έβλεπε ότι δεν κινείται η Χάρης, τότε καθόταν στο σκαμνάκι του και άρχισε να λέγει την ευχή νοερά. Είχε για την προσευχή ένα ειδικό σκαμνί που έμοιαζε σαν καρέκλα αλλά ήταν πιο χαμηλό και είχε υποστηρίγματα για τα χέρια του για να μην μουδιάζουν. Καθόταν εκεί έσκυβε το κεφαλάκι του προς τα αριστερά έβαζε το νου του μέσα στην καρδιά για ώρες ολόκληρες και αδολεσχούσε στην ουρά προσευχή και στη θεωρία του Θεού με νύψη. Αγρυπνούσε πάντα. Για έξι ώρες από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα κατέβαζε τον νου του στην καρδιά και δεν του επέτρεπε να βγει έξω. Από την ένταση της προσευχής δηλαδή στο να κρατά το νου αμετεόριστο μέσα στην καρδιά για τόσες ώρες γινόταν μούσκεμα στον υδρότα και αισθανόταν δυνατούς πόνους σε όλο το σώμα. Καμιά φορά έφτανε και οκτώ ώρες, χωρίς διακοπή και ω έγκλιστος και δέκα ακόμη. Συνέχεια προσευχή και νοερά εργασία με το όνομα του Χριστού. Οκτώ ώρες μέσα στην καρδιά και όργο τη δια της χάρη τους του Θεού. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η πλημμύρα των δακρύων και ο κλαφθμός κατοπλίστων από αγάπη και έρωτα Θεού. Στον άνθρωπο έγκυται μόνο που πάμε επιμονή, υπομονή και ταπείνωση την θύρα της προσευχής, ο Θεός όμως θα αποφασίσει αν θα βραβεύσει ή όχι τον προσευχόμενο. Έτσι, αν κάποτε κάποτε από την νοερά προσευχή δεν είχε επίσκεψη Θεού, τότε ο Γέροντας προχωρούσε στο επόμενο σχέδιο, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, άρχισε να ψάει τροπάρια από την κουρά του μεγαλοσύμου, όπως το Αγκάλλας Πατρικάς ή διάφορα τροπάρια από την νεκρόσιμη ακολουθία. Έτσι ψάλλοντας ο γέροντας ξεκούραζε το νου και αντιμετώπιζε τις δαιμονικές προσβολές που ήθελαν να προκαλέσουν μετεορισμού και ερχόταν σε κατάνυξη. Και πάλι πίεζε το νου να μπει στην καρδιά και να κάνει νωρά προσευχή διότι ο θέλος Μετέρχεται τέχνες και τρόπους για να βοηθά την ψυχή του προς αναζήτηση και ένωση με τον Το παράδειγμα του ήταν πραγματική ζώσα διδασκαλία. Εδώ όμως αγαπητοί ακροατές θα διακόψουμε την ανάγνωση του κεφαλαίου αυτού περί προσευχής του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε αυτήν πρώτο Θεός